Τώρα, εγώ Πέσε, πέσε, τώρα πέσε κάτω από το καρναβάλι πίσω από την άνοιξη, πέσε, πέσε καθρέπτη Πέσε, είμαι, είμαι άθελο να Τώρα ανοίγω την μπαλκονόπορτα, μυρίζει πομκόνστο Λοιπόν, κάθομαι, κάθομαι σε πλαστική καρέκλα, κάθομαι, δίπλα σε σκουπίρια που αποπαρεθεί τέσσερις φορές να κατεβάσω, ενώ κατεβαίνω, κάθομαι, παρακολουθώ <Τι>... Θλίψη, ε, θλίψη, ζούνι, θλίψη, δε σκέφτεσαι μια θλίψης στα κρατά, ουάω, wow, μπρατσάκι, ουί, oui, μπράτσο, μπρατσάρα κρατά, μπράτσο με τις δύο παλάμες φύκη. Σφύκη, εσύ στα κρατά, μάτια κλείνει, μύτι που πουλοβερά μυρίζεις Μαλακτικό μαμάς αναγνωρίζει, Τα μάτια σου ανοίξει, το πάτωμα κοιτά. Καρδούλα με πατημένες γόπες σκηματίζει. Μάγουλο στο νόμο που πας και συνεχίζεις πιο πολλές πιο πολλές καρδούλες σχηματίζεις λίγο σαγόν της εικόνης, στο νόμο στηρίζεις φλήψη από πάσα αφήνεις και στη νύχη σχιαθές, χεράκι, χεράκι τσάκ γυρίζεις τώρα να επιβεβαιώσεις επιβεβαιώνεις, κλεφτές, ματιές, ματάκια στο πλάι ρίχνεις Και είναι αυτός μου τα πράγματα, δεν αυτό το κλασικό λέει ο Άγγελος είναι πλάκα γιατί, για είναι και το Το μοντέρνο, όπως λέει, ο Άγγελος είναι πλάκα, τελεία. Καλαβές. Από τότε είναι το μοντέρνο. Τη βαστάει, τι τη βαστάει, όρθια την κρατάει. Ναι, ναι, ναι, την κρατάει και μου χαμογελάει. Μου χαμογελάει, μα ό, κολε ο αι, μα τι. Τώρα τι κάνει, oh, σε παπαγαλάκι με παλαμάκι τη μεταμορφώνει. Τη βαστάει, τη βαστάει, τη βαστάει, το βαστάει, ναι, ναι το βαστάει. Κείνο το κεφάλι του γυρνάει, με κοιτάει, επίμονα με κοιτάει. Ενώ επαναλαμβάνει, αλέξη την επαναλαμβάνει, με κοιτά, με κοιτάει, ναι, όλο πιο βαθιά με κοιτάει. Στο μου με μια κίνηση πηδάει και πίσω στο διαμέρισμα με οδηγεί, ναι, ναι, με οδηγάει. Τελειώνει η προβολή, συνεχίζω και παρακολουθώ.